Κεφάλαιο Ιώτα, σελίδα 418, Στοιχία 1:21 Ο κύριο είναι η θύρα και ο καλό ποιμήν των προβάτων. 1. Νομίζετε δια των εαυτών σα ότι είστε οι αναγνωρισμένοι οδηγοί και διδάσκαλοι του Ισραήλ. Σα διαβεβαιώ όμω εν πάση αληθεία ότι είστε εκμεταλλευτέ του ποιμνίου και κλέπτε των προβάτων. Εκείνο που δεν εμβαίνει από την πόρτα νη στην μάνδραν, η στην οποία φυλάττονται τα πρόβατα. Αλλά ανεβαίνει από άλλο μέρο για να πηδήσει μέσα κρυφίως, εκείνο είναι κλέπτη και ληστής. με άλλε λέξει είναι κλέπτη και ληστής, εκείνο που χωρί να κληθεί και να βιβαστεί από τον Θεόνη το αξίωμα του πειμένου και οδηγού των προβάτων του Θεού, ζητεί να το σφετεριστεί και να το αρπάσει, όπω το εκάματε εσεί οι Φαρισαίοι και οι Γραμματεί, οι οποίοι μολονότι βλέπετε από τα θαύματά μου ότι είμαι αναγνωρισμένος από τον Θεόνη ποιμήν, σφετερίζεστε τα δικαιώματά μου και την εξουσία μου. 2. Τουν εκείνο εκείνος που εμβαίνει στην μάνδραν, όχι λαθρέος, αλλά φανερά από την πόρτα, είναι ποιμή των προβάτων. 3. Εις αυτόν ο θηρορός που φυλάτει την μάνδραν, ανοίγει την πόρτα, αλλά και τα πρόβατα ακούν τη φωνήν του και γνωρίζουν αυτήν, και αυτό πάλιν γεμάτος ενδιαφέρον για τα πρόβατά του, φωνάζει το καθένα με το όνομά του και τα βγάζει από την μάνδραν για να τα βοσκήσει. 4 και όταν από την μάνδρανη στην οποία μένουν και άλλα πίμνια μαζί βγάλει αυτός έξω τα ειδικά του πρόβατα πηγαίνει εμπρό από αυτά και τα πρόβατα τον ακολουθούν διότι γνωρίζουν τη φωνή του και το σφύριγμά του με το οποίο από καιρού εις καιρών φωνάζει 5. Δεν θα ακολουθήσουν όμως ποτέ οποιονδήποτε ξένον αλλά θα φύγουν μακράν από αυτόν διότι δεν γνωρίζουν τη φωνή των ξένων έτσι και τα λογικά προβατά μου, θα με αναγνωρίσουν ως ποιμένατον. Θα ακούσουν τη διδασκαλία μου και θα αισθανθούν το δι' ενδιαφέρον μου και την προς αυτά στο μου και δεν θα παραπλανηθούν από τους απαταιώνας οι οποίοι θα επιζητήσουν να τα αποσπάσουν από εμέ. 6. Αυτόν των αλληγορικών λόγων του είπε ο Ιησούς. Εκείνοι όμως δεν εννοήσαν πίαν συμμαζίαν ήχον αυτά που του έλεγε. 7. Αφού λοιπόν δεν εκατάλαβαν την έννοια της αλληγορίας ταύτη, τους είπε πάλι ο Ιησούς καθαρότερα και σαφέστερα τα εξή. Αληθώς, αληθώς σα λέγω ότι εγώ είμαι η πόρτα δια της οποίας τα πρόβατα εμβαίνουν εις την μάνδραν για να ασφαλιστούν και από την οποία βγαίνουν για να βοσκήσουν. 8. όλοι όσοι ήλθαν κατά τους τελευταίους αυτούς χρόνους προτού να έλθω εγώ και πήραν μόνοι τους το αξίωμα του οδηγού των προβάτων, είναι κλέπτε και ληστεί διότι αποβλέπουν στο να εκμεταλλευτούν και καταφάγουν τα πρόβατα, αλλά τα πρόβατα δεν τους σήκουσαν. 9. Εγώ είμαι η θύρα. Διε και μόνον εάν έμφει κανείς θα σωθεί και θα εισέλθει ως το πρόβατον εις την μάνδραν προς ανάπαυσην και ασφάλεια εν νυκτός, και θα εξέλθει κατά την πρωή αν εκ μάνδρας προς και θα έβρει τροφή. Διε μου, με άλλε λέξεις, πάσα ψυχή θα ασφαλιστεί από κάθε πνευματικόν κίνδυνο θα τραφεί αυθόνος για τη σωτηριόδους αληθείας και θα κατακτήσει την αιώνιον ζωήν. 10. Ο κλέπτης δεν έρχεται παρά δια να κλέψει και δια να σφάξει και δια να παραδώσει στην πλήρη καταστροφή τα πρόβατα. Αυτό κάνουν οι αυθερέτως καταλαβώντες τα πρώτα αξιώματα στην συναγωγή του Ισραήλ. Αντιθέτω εγώ ήλθων δια να έχουν τα πρόβατα ζωήν και δια να έχουν εναυθονία τροφήν πνευματική και πάνω αγαθών. 11. Εγώ είμαι ο ο καλός και στοργικός που πονώ και ενδιαφέρομαι λικρινός για τα πρόβατα. Ο ποιμήν ο καλός παραδίδει τη ζωή του για να απομακρύνει κάθε κίνδυνο από τα πρόβατά του και για να υπερασπιστεί τη ζωή αυτών. 12. Ο μιστοτός δε υπηρέτης που δεν είναι ποιμήν και δεν είναι τα πρόβατα ειδικά του, βλέπει τον λύκο να έρχεται και επειδή δεν έχει ούτε στοργήν για τα πρόβατα ούτε αυταπάρνηση. Αφήνει ανυπεράσπιστα τα πρόβατα και φεύγει για να μην εκθέσει των παραμικρών κίνδυνων τη ζωή του. Και ελεύθερο τότε ο λύκο αρπάζει και σκορπίζει τα πρόβατα. Τέτοιοι μισθωτοί είστε κι εσείς, η σημερινή λειτουργή του ιερού και οι νομοδιδάσκαλοι, που μόνον για τα πρόσκαιρα ωφέλη έχετε προσκοληθεί στο πίμνιο του Θεού, το οποίο επιβουλεύεται ω άλλο λύκο ο διάβολο, καθώ και όλοι όσοι γίνονται οργανά του. 13 μη σα φαίνεται δε παράδοξον το ότι ο μισθωτό υπηρέτης όταν είδε τον λύκο να επιπίπτει κατά του ποιμνίου φεύγει. Φεύγει διότι είναι υπηρέτης με μισθόν και επειδή δεν είναι ειδικά του τα πρόβατα δεν τα πονεί. Αυτός ενδιαφέρεται κυρίως να πάρει τον μισθών του και δεν διακινδυνεύει ποτέ τη ζωή του όπως εκείνο που πονεί και αισθάνεται στοργήν για τα πρόβατα. 14. Εγώ είμαι ο ποιμήν ο καλός και στοργικό που ενδιαφέρομαι για τα πρόβατα. Και διότι έχω το ενδιαφέρον αυτό, γνωρίζω καλά τα ειδικά μου πρόβατα, αλλά και γνωρίζομαι από τα ειδικά μου. 15. Και η γνωριμία αυτή πως τα πρόβατά μου προέρχεται από δεσμούς τοργής και οικειότητα αγάπη δια των οποίων συνδέομαι προς αυτά. Καθώς με γνωρίζει ως φυσικόν ιών του ο πατήρ και με αγαπά, γνωρίζω δε και εγώ τον πατέρα και τον αγαπώ, έτσι γνωρίζω και τα πρόβατά μου και γνωρίζομαι αυτόν. Διότι συνεδέθην στενό και φυσικό με αυτά δια τη αναθροπή αιώ μου. Λόγω δε τη οικειότητο ταύτη, παραδίδω τη ζωή μου χάρη των προβάτων. 16. Έχω όμω και άλλα πρόβατα, τα οποία δεν είναι από την να αυτήν τη Ιουδαϊκή συναγωγή, αλλά είναι διασκορπισμένα μεταξύ του ιδρολατρικού κόσμου. Και πρέπει εγώ να οδηγήσω και εκείνα και να τα ενώσω με τα άλλα. Και όταν εγώ θα τα καλώδια να τα συναθρήσω, ορισμένος εκείνα θα ακούσουν τη φωνή μου και έτσι θα γίνει από τα εδώ πρόβατα και από εκείνα μία πίμνη η χριστιανική εκκλησία και ένας πιμήν ο Χριστός 17 Δι' ο πατήρ με αγαπά διότι εγώ μόνος μου και χωρίς κανεί να με αναγκάζει παραδίδω τη ζωή μου εις θάνατον διέ να την λάβω πάλιν και εξακολουθήσω ως αιώνιος αρχιερεύς και μετά την αναστασήν μου το έργο της καθοδηγήσεως των προβάτων μου και τη σωτηρίας αυτών δια της συνενώσεώς των εις μίαν πίμνην και εις σώμα. 18. Κανεί δεν έχει την δύναμη να πάρει τη ζωή μου και να με θανατώσει παρά τη θέλησή μου. Αλλά εγώ από τον εαυτό μου και μόνος μου παραδίδω αυτήν έχω εξουσία να δώσω τη ζωή μου και έχω εξουσία πάλι να τη λάβω αυτήν την εντολή έλαβω από τον πατέρα μου να θυσιάσω τη ζωή μου επί του σταυρού και να την πάρω πάλιν δια της Αναστάσεως για να αναδειχθώ ούτος ο αιώνιος, ο αρχιερεύς και μεσίτης προσωτηρία των προβάτων μου 19. Ύστερα λοιπόν από αυτά που διεκήρυξαν ο Ιησούς έγινε πάλιν διαίρεσης μεταξύ των Ιουδαίων εξαιτία των λόγων τούτων 20 Πολλοί δε από αυτού έλεγον Για να τρέφει τιάφτας ιδέας για τον εαυτόν του, πρέπει να έχει δαιμόνιον και δι' αυτό παραλογίζεται. Διατί τον προσέχεται και ακούεται αυτά που λέγει» 21. Άλλοι έλεγον «Αυτά τα λόγια δεν είναι λόγια δαιμονιζομένου και επιπλέον τα λόγια του συνοδεύονται και από τα συμπερφυσικά θεραπείας και τα θαύματά του. Μήπως μπορεί δαιμόνιον να ανοίγει μάτια τυφλών»